Τρία τα σημερινά θαύματα που ακούσαμε από το Ευαγγέλιο και από τον Απόστολο. Δύο θεραπίες και μία Ανάσταση. Τα σημερινά θαύματα, αγαπητοί εν αδελφή, αδελφοί, μας δείχνουν ότι ο άνθρωπος, ότι όλοι μας είμαστε ασθενείς και ότι χρειαζόμαστε θεραπεία. Τα σημερινά θαύματα μας θυμίζουν ότι από τότε που αποστατήσαμε από το Θεό η ζωή μας πλέον δεν είναι εύκολη επάνω στη γη μετά την πτώση του ανθρώπου και αυτό γιατί με την πτώση του ο άνθρωπος γκρέμισε την εσωτερική τάξη και δομή της υπαρξεώς του και έφτασε σε μια κατάσταση αφύσικη, παραφύσιν τη λένε οι πατέρες αρρωστημένη κατάσταση οι δυνάμεις μας οι ψυχοσωματικές οι θεοειδείς δυνάμεις με τις οποίες ε, πρικίστηκε ο άνθρωπος από το Θεό ἐξαστένησαν με αποτέλεσμα να μπει μέσα στη ζωή μας η αρρώστια η φθορά, ο θάνατος ε αυτήν ακριβώς την αφύσικη και αρρωστημένη κατάστασή μας αγαπητοί αυτή την τραγική κατάστασή μας μας τονίζουν τα σημερινά θαύματα που ακούσαμε από την άλλη πλευρά όμως όλα τα θαύματα δεν σταματούν σε αυτή τη διαπίστωση δεν σταματούν δηλαδή στην αφύσικη και αρρωστημένη κατάστασή μας αλλά διακηρύσουν συγχρόνως και την απελευθέρωσή μας και την απαλλαγή μας από αυτή την κατάσταση. Τα σημερινά θαύματα μας στέλνουν ένα χαρμόσυνο μήνυμα ότι η αγάπη του Θεού, αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται σε ένα νέο κώδικα ηθικής αλλά ότι είναι κάτι πολύ σπουδαιότερο. Είναι μια αλλαγή στα θεμέλια της ύπαρξης του ανθρώπου. Η αγάπη, του Θεού. «Η αγάπη του Θεού σαρκώθηκε και επανέφερε τον άνθρωπο στην αρχική του κατάσταση, πριν από την πτώση. Ο Θεάνθρωπος Χριστός με τη σάρκωσή του επενέβη και μας κληροδότησε όχι την πεσμένη φύση του Αδάμ, αλλά τη δική του, την ελεύθερη από την αρρώστια, από τη φθορά». Από το θάνατο. Και έτσι έγινε γενάρχης μιας νέας ανθρωπότητος. Γι' αυτό και τον ονομάζουμε νέο Αδάμ. Δεύτερο Αδάμ. Ε, για την έναρξη αυτού του καινούριου κόσμου μας μιλούν τα σημερινά θαύματα, αγαπητοί. Σαν μέσα από ένα παράθυρο βλέπουμε ένα νέο κόσμο, ένα καινούργιο κόσμο που εγκαινίασε ο Χριστός με την επέμβασή του και την παρουσία του στη ζωή μας όλα τα θαύματα και τα σημερινά αλλά και όλα τα άλλα θαύματα αυτό ακριβώς δηλώνουν τις επεμβάσει του Θεού στη ζωή μας το μέγα θαύμα δηλαδή τη αρκώσεως του Κυρίου όλα τα θαύματα φανερώνουν έναν άλλο κόσμο ένα καινούριο κόσμο γεμάτο ζωή χωρίς αρρώστια, χωρίς θάνατο αυτή η ζωή δε, δεν είναι ξένη προς την ανθρώπινη φύση γιατί? γιατί για αυτή τη ζωή πλαστήκαμε αγαπητοί αδελφοί για αυτή τη ζωή κατ' Θεού δημιουργήθηκε ο άνθρωπος έχει μέσα ο άνθρωπος τη θεία εικόνα που σημαίνει ότι έχει μέσα τα προσόντα Τις δυνάμεις εκείνες, τις οποίες όταν καλλιεργηθούν θα μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στην ομοίωση του Θεού, στο καθομοίωση, στην υπέρφυση κατάσταση. Αλλά ο άνθρωπος με την πτώση του, αντί να πάει στην υπέρφυση κατάσταση, ασθένησε, έπεσε, Έχασε τη θεοκοινωνία Στηρίχτηκε δηλαδή στις δικές του δυνάμεις Απεκόπη από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός Και έτσι υποδουλώθηκε τελικά Στην αρρώστια, στη φθορά, στο θάνατο Γι' αυτό και λέμε αδελφοί Και να το προσέξουμε αυτό Ότι τελικά το θαύμα δεν είναι άρση η ανατροπή των φυσικών νόμων έτσι συνήθως έχει περάσει αλλά τι είναι είναι τελικά η ανύψωση της πεσμένης φύσης του ανθρώπου στο επίπεδο του Θεού στην κοινωνία της αγάπης του Θεού αυτό που στα μάτια μας φαίνεται σαν κάτι παράδοξο σαν κάτι παράξενο δεν είναι τίποτε άλλο αλλά αποτέλεσμα της ενώσεως του Θεού, του ανθρώπου με το Θεό για πολλούς είναι ένας μαγικός τρόπος. Ο άνθρωπος, λένε, μπορεί να απαλλαγεί από τις συνέπειες της αφύσικης και αρρωστημένης ζωής του, συνεχίζοντας να ζει αυτή την ίδια την αφύσικη και αρρωστημένη ζωή του. Αλλά έτσι δεν γίνεται τίποτε. Το θαύμα είναι ένα πέρασμα, ένα άνοιγμα από τον πεσμένο κόσμο στον καινούριο κόσμο. Ένα παράθυρο στο νέο κόσμο, μέσα όμως από αυτό το παράθυρο μπορούν να δουν μόνο όσοι έχουν τα μάτια του νέου ανθρώπου του Χριστού. Γι' αυτό χρειάζεται καθαρότητα των πνευματικών οφθαλμών του ανθρώπου και επιθυμία για αλλαγή, για απαλλαγή από την αρρωστημένη κατάστασή του. Και έτσι να μπορέσει να δει τον καινούριο κόσμο που μας αποκαλύπτει το θαύμα γενικά. Διαφορετικά θα μείνουμε στην απορία, στο ξάφνιασμα, στην αντίρρηση της λογικής. Το θαύμα είναι ένα σημάδι που μας δείχνει το δρόμο για τη μεταμόρφωση του κόσμου και του ανθρώπου. Το θαύμα είναι ένας δρόμος ελευθερίας και ελπίδος για μια νέα ζωή. Όποιος αισθάνεται την τραγική κατάστασή του και λαχταράει αυτή τη νέα ζωή, παίρνει από το θαύμα την ελπίδα για την τελική νίκη. Ήθε, αγαπητοί, εν Χριστώ αδελφοί, και εμείς να αξιοθούμε, να εισέλθουμε σε αυτή τη νέα ζωή, σε αυτόν τον καινούριο κόσμο που μας παραπέπουν τα σημερινά θαύματα του Κυρίου μας. Αμήν.